Δεν είναι χαζός να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορεί να θεωρούν ότι θα έχουν όφελο από μια εξέλιξη ρήξη από μια μετατροπή της ενωμένη <μιου> Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα, ε, εμείς έχουμε σχέδιο να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό, για πραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Όμω αυτό που προσχεθήκαμε είναι ότι με θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατη φορά. Ο τόχος μας, λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη.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 Αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Μουσική Αλλά φορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Μουσική Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πως σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσως και σε μερικούς μήνες, οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε Η κοινή πίστη στο όραμα της ενομένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο! Αν κάτι αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα, είναι αυτό ακριβώς. Ότι η Ευρώπη είναι της αλληλεγγύης. Αυτό ακριβώς και το πάνω απ' όλα το ενωσιακό όραμα. Να τηρήσουμε, να προφυλάξουμε το ενωσιακό όραμα. Καλώ μεσημέρι, για σα. Εμεί έχουμε καλέ προθέσει. Να επιστρέψουμε κι αυτοί στο ρεαλισμό. Αυτό που είπε Δεν κατάλαβα. Πέρα. Από την νερατζιά κάτω κι Κάτω μαξιμό. στην ερατζιά. Στροφή στο ρεαλισμό για του άλλου. Βγαίνουν τα νεράτζια. Έχει καταλάβει τι γίνεται. Κόλαση. Όχι μωρή. Ρίξη. Ό, oh. πα καλά. Έλα. Κακέ πιπέρι. Που θα πει ρίξη σε εμά. Γίνεται. Δεν. Βάλαμε εδώ ό, όλα αυτά είναι αμοντάριστα που ακούσαμε. Είναι. Ε, όλα όσα έλεγε, λέει, κάποια από αυτά γιατί έχουμε κι άλλα, υπέρ τη Ευρώπη ότι μέσα εδώ θα βρεθεί η λύση. Δεν γίνεται να έχουμε ρίξει μέσα εδώ. Συνεπή είναι. Συνεπή. Δεν λέει κάτι άλλο. <laughs> Όχι. Αυτό, <laughs> από συνέπεια την έχουμε σε αυτό το τομέα. Αλλά αυτό δεν καταλαβαίνουν. Έχουμε τη μόνη ρεαλιστική πρόταση και Εμείς... αυτή ζητά να κοπεί το ΕΚΑΣ ακόμα. Τα ανέκδοτα yeah. είναι πάρα πολλά και δεν τα, δεν μπορεί, δεν τα προλαβαίνει κανεί τι να διαχειριστεί. Γιατί τη... ρεαλιστική λύση είναι αυτό που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση που είναι με στου φόρου. Αυτό είναι ρεαλισμό. Όχι των ασθενεστέρων. Ποιον, ποιος ναι. θα τα πληρώσει αυτά Ο πλούτος ποιος, πλού, ποιος πλούτος Δεν είπα ο πλούτος έχει φύγει δεν είναι εδώ Μεσέ και κάτω πληρώνουν Αν η οι φόροι αυτοί που Η σφορά λιλεγγίσουν σε έχουν δουλειά Σε είναι μισθωτοί και δεν μπορούν να ξεφύγουν Γιατί δηλώνονται από τα λογιστήρια Στην εφορία και όλα τα υπόλοιπα Αυτούς χτυπάει Είδε τίποτα στη ρεαλιστική λύση του Πρωθυπουργού να χτυπάει του μεγαλοσχήμονε αυτού του τόπου. Ε, όχι, Αυτού που έχουν τα χρήματα μέσα έξω εντό του τόπου. Θα, θα γίνουν και αυτά αμέσω και στην πρώτη μέρα. Πέμπτο γι... μήνα. <laughs> τον πέμπτο μήνα. Και γιατί κάνει την πρώτη μέρα μόνο για τον μισθό και δεν κάνει για τον εφοπλιστή. Τι έχει ο εφοπλιστή, προσφέρει στη χώρα ο φοπλιστής. Να σου πω τι έχει. Η συνέπεια του Τσίπρα είναι αυτή. <χει> να προστατεύσει τον εφοπλιστή δεν κατάλαβα. Συνεπίση άλλο είναι. σύστημα δηλαδή που ασφίζεται ο Τσίπρα και μέσω τη Ευρώπη και όλων αυτών. Όχι, μα η Ευρώπη. Οπότε... Για αυτό φτιάχτηκε. Γι' αυτό φτιάξαμε την Ευρώπη. Για να προστατεύεται ο εφοπλιστή. και άλλο. Αυτό. Και να μην προστατεύεται ο άλλο. Οι καπιταλιστέ είναι φίλοι μα. Εννοείται. Ε, για φαντάζομαι είναι η του καπιταλισμού. Ότι σου έλεγε κάτι άλλο, Τσίπρας Όχι. όχι, όχι. Τι γκρινιάζει τώρα. Δεν γκρινιάζω. Γκρινιάζει. Όχι, δεν γκρινιάζω. Σαν την θηγατέρα. Όχι. δεν αρέσουν όλα αυτά. Απλά βγαίνει αλλιώ. μου αρέσουν όλα αυτά. Λοιπόν, πέταξαν 10 στο τραπέζι. Κάτι ακραία του τύπου. Θα φτάσει ο ΦΠΑ. Βέβαια, αν του αφήσει θα το φτάσουν οι Ευρωπαίοι. Να φτάσει. Για να τα τραβήξουν τι επόμενε μέρε. Δεν θα μέρες. γίνουν μειώσει τουλάχιστον. Άμεσες. Θα γίνουν έμεσε. Θα τα τραβήξουν από το τραπέζι τις μέρες. Έχουν ρίξει 10. Θα τραβήξουν τα 3, 7 70%. 70%, το 70% που είναι το Καλό, μα η κοροϊδία πάει σύννεφο, έτσι. Μόνο το 70% Κανονικά είναι το καλό. Ε. Νομίζω είναι λίγο παραπάνω το καλό τελικά. Το τοξικό είναι όλο και λιγότερο το τοξικό μνημόνιο. Το 100%. Το 100%. Το 100%. Το 100%. Το 100%. Εμένα μου αρέσει εντάξει, οι προτάσει των Ευρωπαίων έγιναν για να γίνουν, για να πάρθουν πίσω κάποιε από αυτέ και για να δει όλο ο ελληνικό λαός, γιατί γι' αυτό γίνεται ένα θέατρο. Για, για εσωτερική κατανάλωση, επικοινωνιακή διαχείριση ακόμη και τώρα. Σε στα, λίγο θα πεις ότι κάνουν και αυτό που κάνουν και οι προηγούμενοι, Έλεω. Όχι, δεν κάνανε τέτοιο θέατρο οι προηγούμενοι. Α, κάνανε. Ήταν, δεν, κάναν Α, δεν κάνανε. τίποτα. δεν κάνανε Κατευθείαν, Όχι, όχι. Γιατί κάνανε. Περίπου. Μια τρομοκρατία δεν τη ζούσαμε. Τι γιατί κάναμε με την Δεν το έκαναν από πριν. Από πότε το κάνανε. Κάτι τέτοιο Κάτι... ψιλοκάνανε, αλλά το yeah. να φτάσει ο ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και στη ΔΕΗ και στου λογαριασμού 23% δεν το είχαν κάνει προηγουμένω. Δεν το δέχονται τη ΔΕΗ. Δηλαδή μετά από τέσσερι. Τι μήνες... κόκκινε γραμμέ δεν τις διαβάζουμε, δεν συμφέρει. <laughs> <Ε>? <laughs> Είπε <laughs> η ΔΕΗ και το εκάζει, γι'ok. Δεν έχει. Εγώ νομίζω προσωπική γνώμη ότι δεν μπάζα διαπραγματευτή με αυτού. Μόνο κακό θα έρθει, μόνο κακό γίνεται στην πατρίδα και και και. Παρένθεση. Βεβαίω. Αυτερή παρένθεση. Όχι, κανονική. Όπω τη βλέπουμε αριστερά και κλείνουμε δεξιά παρένθεση. Έτσι γίνεται συνήθω. Ο Παπαδημούλη την ανοίγουμε αριστερά και την κλείνουμε δεξιά. Ο Παπαδημούλη, πρέπει να το πω αναλυτικά. Ε, Αυτό καταλαβαίνω. Μα έτσι γράφουμε. Μάνα, σπίγε, <laughs> ναι. Α. Ο Παπαδημούλη στο πρωί έκανε ένα tweet. Προφανώ απευθύνεται μέσα στο... στο κομματικό εκεί οι βουλευτέ και του υπόλοιπου. Ότι πρέπει όλη αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε το Τζίπρα, είναι πατριωτικό καθήκον. Αστερίσκο. Εγώ δεν είμαι πατριώτης. Ούτε καθήκον θεωρώ πατριωτικό αυτό. Το ακριβώς αντίθετο, αυτό που γίνεται είναι κατά της πατρίδας. Και καθήκον είναι να μην στηρίξουμε τον Τσίπρα. Τον κάθε Τσίπρα, όπως δεν στηρίξαμε και τον Σαμαρά, που πάει και διαπραγματεύεται και φέρνει φόρους, φόρους, φόρους, συμφωνίες, συμφωνίες που είναι για το καλό και μα φέρνουν το χειρότερο κακό. Ναι, αλλά όχι μειώσει μισθών. Μα γίνονται μειώσει μισθών. Γίνονται, αλλά δεν το καταλαβαίνει έτσι. Στην τράπεζα το ίδιο μένει. Να μην σπαταλά. Χαζώσει. Χαζώσει. Η... Τι να με βλέπει, όταν, όταν ανέβεις φορά αλληλεγγύη που είναι στην πρόταση τη κυβερνήσεω. Παρέ που δεν στην προ... Προ... αυτά δεν είναι τα ηφησιακά. Όχι, όχι, όχι, το... όχι. Αυτά είναι αναψυξιακά όλα. Αφήνουμε στην άκρη το πακέτο των δανειστών. Ότι η αγοραστική δύναμη πέφτει, δεν είναι πια Τους γκάγκστερ, που λέω Τσίπρας του αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στην ελληνική πρόταση. Βέβαια, τη ρεαλιστική. Έχει εισφορά αλληλεγγύη. Αυτό που παρακρατάνε σε όσου δουλεύουμε στα λογιστήρια. Αυτό το ανεβάζουν. Κλιμακωτά, κτλ. Ακόμη και για όσου έχουν 30.000 εισόδημα, οικογενειακό. Γιατί έχει και να μείνει 12. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Γιατί να έχει και 30. Εκεί <χε> να τα Ούτε Ούτε 12. Ακόμη και εκεί το ανεβάζουν. Αυτό δεν είναι Το μήνα θα πάρει τα ίδια, κάτσε σπίτι σου ταμπουρό και μην αγοράσει ό,τι έχει. Επίση όλα αυτά που θα ασκίζαμε τα μνημόνια δεν έχει αλλάξει κανένα νόμο του σαμαρά μνημονιακού. Ισχύουν όλοι κανονικά και από ό,τι βλέπω δεν είδα χτε τι ή άρθρα στη δική μα πρόταση τη ρεαλιστική. Μήπω είναι ο πράγματα. Παραμένουν όλα. Μήπω είναι ο Σταύρο στα πράγματα και δεν το έχουν καταλάβει δεν κρεμίζουμε τίποτα. Τέτοια βλέπω. εντολή είχε πάρει. Τι εντολή είχε πάρει. Όχι, είχε πάρει εντολή για ρήξη. Όχι, είπα εγώ Α, τι. Είπες. Άμα είναι να κάνουν αυτή τη ρήξη, καλύτερα να μην την κάνουν. Είχε πάρει τέτοια εντολή, διατηρούμε του νόμου του Σαμαρά, διατηρείτε το μνημόνιο. Μη τα μνημόνια, Μωρέ, και εσύ. Δεν ήταν μνημόνιο, μην θα... Δεν, το... Δεν είναι έτσι. Με άχ, και το σκίσιμο. Δεν είναι έτσι. Με άχρησε το σκίσιμο. Ο Βούτση, σήμερα το πρωί στο Σκάι. Μ' αρέσει που ο Παπαδημούλη λέει να στηρίξουμε το. Πατριωτικό καθήκον. Το λέει και ο Βούτση. Ο Β Το λέει και ο Βρούτσι. Δηλαδή, άμα, άμα το λέει, το λέει ο Παπαδημούλη και ο Βρούτσι, πρέπει να στηρίξουμε να είμαστε και εμεί στο πλευρό του Τσίπρα. Είδες είναι τηλεόραση χθες. Είδα είδες τον χθες το Βρούτσι, χθε σε ένα πρωινάδικο. Τηλεόραση, είδε όλα τα κανάλια πώ το πάνε. Εκεί ανησύχησα. Είναι κατά τη κυβέρνηση και κατά τη συμφωνία. Τα έχουν φέρει έτσι που θα πανηγυρίζουμε. Είναι θέμα ημερών να βγούμε στου δρόμου να πανηγυρίζουμε για τη συμφωνία τη ρεαλιστική. Α έρθει Α έρθει το ό,τι να είναι. Oh, είμαστε ναι. σε αυτό το στάδιο. Σε αυτό είμαστε. Τώρα, έλα, ότι όταν τελειώνουμε... ακούσει 20-23% ΦΠΑ και να κοπεί το ΕΚΑΣ, όταν αύριο μεθαύριο θα βγει ο Τσίπρα και θα πει Αυτά τα δύο τα αποτρέψαμε, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ αυτά έτσι κι αλλιώ. Τα χαρτιά μπήκαν για να αποτραπούν. Θα βγαίνουν όλοι και θα λένε Επιτέλου, μα κοίτα να δει τι καλά είναι. Διώξαμε αυτές, αυτά τα δύο. Θα και Αυτά τα δύο επισήμανε και οι Τσίπρα στι βράδυ. Ε, εν τη του λόγου εκεί, πώ είναι δυνατόν, λέει, να συνταξιούχοι και τα υπόλοιπα. Mm. Πάμε να ακούσουμε την υποβούτηση σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα στο ραδιόφωνο του Σκάι. Είμαστε υποχρεωμένοι ε, σε ό,τι έρθει μπροστά μας να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις ε, μαζί με τον λαό για το μέλλον αυτής της χώρας. Ας. Είναι φανερό ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν δε θα το α, πούμε, αυτός τους όρους. Δηλαδή το email του Χαρδούβελη, αν θυμάστε, ήταν ε, ε, πολύ λιγότερο επόδεινο. Επό, από αυτό ε, και που τέθηκε χθες. Βέβαια. Αλήθεια, είναι αυτή, αλήθεια αυτό, είναι αυτή. Και με αυτή την τένεια ο κύριος Σαμαράς δεν το είχε φέρει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν το mail Χαρδούβελη είναι λιγότερο επόδεινο από αυτά που θα έρθουν ή από αυτά που προτείνουν. Τελικά. Τελικά και από αυτά που θα έρθουν γιατί το mail Χαρδούβελη ήταν δύο δεις. Μήνυμομο ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τρία δισεκατομμύρια. Γι' αυτό ψηφίσαμε, γι' αυτό είχαμε και ανάσχεση αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Αχ, θα πούμε το χαρδούβελο. Όχι, δεν θα πούμε το χαρδούβελο. Γιατί δηλαδή επειδή αυτή είναι έτσι πρέπει να νοσταλγίσουμε του άλλου. Εγκληματίε ήταν οι προηγούμενοι, δεν το συζητάμε. Δεν το κάνουμε συγκριτικά, δεν λέμε οι καλοί προηγούμενοι, οι προηγούμενοι οι καλύτεροι. Ο Άδωνη τα ναι, Δεν λέμε παιδε. αυτό. Το ενδεχόμενο ούτε αυτοί ούτε άλλοι. Να μην είναι καλή γιατί αποδεικνύεται στην πράξη αυτό, δεν το συζητάμε. Το ενδεχόμενο να αποδειχθεί το τέλο τη τετραετία ότι ήμασταν γραφικοί. Δεν ξέρω, ότι ήμασταν εμεί οι γραφικοί που τα λέγαμε και βιαζόμασταν. Ποιο <laughs> θα έχει μείνει στο τέλο τη τετραετία. Όση... Λοιπόν, πριν πέντε χρόνια ξέχνα το Πασό. Το 4% του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχνα τον Γιώργο Παπανδρέου, ξέχνα το Πασόκ. Δεν μπορούσα να τα ξεχάσω. Ξέχνα τη Νέα Δημοκρατία, ξέχνα το ΣΥΡΙΖΑ, ξέχνα κόμματα, ξέχνα τα πάντα. Κάποια στιγμή, έτσι όπω τα ρυθμίζουν και με του δείκτε που κανονίζουν στην Ευρώπη, την Ενωμένη με το όραμα. Η Ελλάδα χρεοκοπεί. Παίρνουν ένα πακέτο μέτρων. Παίρνουν ένα άλλο πακέτο μέτρων. Δεν σου λέω εγώ ποιοι ήταν που λέγανε Δεν θα πάρουμε αυτά, τελειώνουμε. Το 11 βγαίνουμε. Ξανά έρχεται ένα άλλο πακέτο με τη μία κυβέρνηση. Αλλάζει η κυβέρνηση. Έρχεται άλλο πακέτο, ένα μεσοπρόθεσμο. Αλλάζει η κυβέρνηση ξανά. Ήρθαν οι μπλε ναι. μαζί με του πράσινου. Ξανά παίρνουν πακέτα. Είμαστε πέντε χρόνια μετά που πάλι παίρνουμε πακέτο. Τι σε κάνει να πιστεύει. Ανεξαρτήτω κυβερνήσεων. Ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια δεν θα πάρουμε κι άλλο πακέτο και δεν θα είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση. Λάθο. Στη χειρότερη κατάσταση. Γιατί τώρα είμαστε χειρότερα από ό,τι πριν. 3 ή 4 ή 5 χρόνια. Γιατί να αλλάξει αυτό, δεν κατάλαβα. Ωραία και τι να κάνουμε, ρε Α, Ωραία, κατάλαβα. <χαι> Μάλιστα. Πανικό. Υπάρχει πως, δηλαδή κατάλαβα. πρόταση άλλη. Ο φίλος ο Ομπογιόπουλο. Τι, τι είναι. Έχει βγάλει σήμερα ένα φεκ. Φέκ ο Φεκ είναι φίλο εφημερίδε κυβερνήσεω. Όπω Γιώπουλο το βγαίνει. Ναι, ρε παιδί μου, το αποκαλύπτει. Γράφει έχει στα φεκ, στα φεκ τώρα. Όχι στον Ενικό. Ναι, ρε τον Ενικό. Από εδώ έγραφα, από εκεί γράφει και στο Φεκ. Έχει ένα <laughs> Φεκ Παντού που το υπογράφει ο Σταθάκη, ο Δρίτσα mm. και η Νάντια Δαλαβάνι. Ο Δρίτσα παρετήθηκε ακόμα τώρα που έρχεται η Κόσκα που ξεπουλάμε το λιμάνι, εντάξει. Μα φαίνεται. ακόμη δεν έχει. Είμαστε στη συμφωνία. Θα περιμένουμε να δούμε. Ποιο θα παρετήθει. Αν κάποιο φύγει από όλου αυτού και από τι αριστερέ πλατφόρμε, πρώτη θα είναι η Σακοράφα. Και μετά, όλοι οι υπόλοιποι που κουνάνε συνεχώ. Ρώμαξα, νομίζετε πει το βαρουφάκι. Όχι. <Κι> ο βαρουφάκι θα φύγει σαν υπουργό πρώτο. Εννοείται. <Κι> από αν κάποιο δηλαδή θέλω να πω ότι όλε αυτέ οι αριστερέ πλατφόρμες που έχουν ανατραφεί χρόνια τώρα με στην αριστερά και φωνάζουν συνεχώ και κείμενα και κόντρα κείμενα, τίποτα απολύτω. Ο Κασή μπροστά του είναι ήρωα. Λοιπόν, λέει εδώ, δύο νέα πλοία νιολογήθηκαν και υπάρχει πράξη υπουργών, απόφαση που ορίζει κάποια για τι εφοπλιστικέ. Για πες. Δεν λέμε ποιε οι εταιρείε τι λέει και το τι έχει βύσει να μην ξέρουμε ποιο είναι δεν έχει σημασία. Γράφει τώρα. Η υπογραφή αριστερών, αριστερών υπουργών. Οι πλειοκτήτριε εταιρείε, η μέτωποι και οι εταιρείε αυτών απαλάσσονται. Από κάθε φόρο για το εισόδημα που προέρχεται από τα κέρδη τη εκμετάλληση του πλοίου. Οι πλειοκτήρε και οι εταιρείε απαλάσσονται, ακόμη και από κάθε είδου φόρο για το εισόδημα από μερίζματο που προέρχεται από του συντηρητικού τίτλου ή απομετωχέ τη πλειοκρίτη εταιρεία. Απαλάσσονται γ. Από οποιοδήποτε αντίστοιχο φόρο ο οποίο θα μπορούσε στο μέλλον να επιβληθεί. Δ. Απαλάσσονται από φόρο, που είναι δυνατόν να προκύψει. Στην πόλη του πλοίου την ασφαλιστική αποζημίωση. Απαλάσετε, μάλλον οι διανομέ κερδών σε χρήμα ή σε είδο των συνειδητοκτητών του πλοίου δεν υπόκειται σε τέλο χαρτοσύμου. Ούτε καν το χαρτόσιμο. Και έκτον, σε περίπτωση εκπίσεω του πλοίου δεν επιβάλλονται σύμφωνα με τον νόμο, το νόμο που το τόχασα φόροι μεταβιβάσεω. Ξαναλέω, Πειραιάς 18 Μαου 2015, Υπουργή Γεώργιο Σταθάκη, Θεόδωρο Δρίτσα, Όλγα Νάντια Βαλαβάνι. Πρώτη φορά αριστερά. Ε, Κάτι τέτοιο δεν συζητάνε χτε. λύση. Έχει τουλάχιστον ότι οι πιο μπορούν να φορολογηθούν από μόνοι του. Όχι. Όχι. Το έχει προλάβει ο Βουρβιτσιώτη αυτό προηγούμενο. Όχι, λέμε πω και τώρα. Κόλαχι. Δεν την χαμπάρι κανεί βεβαίω. Mm. Περνάνε κάθε μέρα διάφορε Δεν τέτοια. είχαμε εφημερίδε να διαβάζουμε, αλλά διαβάζουμε και το φεκ. <laughs> Τόσε εφημερίδε έχει το περίπτερο. Θελώς. Τι συντή δίνει η φεκ. Δεν δίνει συντή. Όχι, δεν πάνε να διαβάσω εγώ το φεκ. Καλά κάνει και δεν παίρνει. Ναι, αλλά κοίτα όμω τι έχει μέσα. Έχει ειδική φωτογραφική διάταξη. Αυτό εμείς πλάβε το ύστερα Easter, και είναι τα Easter του κόσμου <laughs> μέσα. Εδώ έχει φωτογραφική διάταξη για μία εταιρεία με τρεις ιχπουργούς. Κατάλαβες πηγες και έγινες κάνεις τον Καραγιώζη το τζολιά και κάθες στη μοτοσικλέτα του Varufai και δεν γνωώνουνε εφόπλιστές. Είπε τον τζολιά Καραγιώζη. Ναι. Είπε τον τζολιά Κώλσταγής. <laughs> αυτό το top. Τι δεν δεν έγινες εφόπλιστές, νο σε απαλάσουν. Όλο βγούτο δεν έγινε πρώτη φορά. Όλες. Τι εγώ τι κάνω; Τι θα μου πεις και... δεν Έγινα Έγινε και έχω... έχω και μονοπίθμενο αν θες να ξέρεις. Μονοπίθμενο? Ναι. Τώρα που είπες μονοπίθμενο. Παρανωμό. Τώρα για πες. που πες μονοπίθμενο. Άκου τον Μπάμπι. Το τελευταίο όμως, το οποίο δεν το περίμενε κανείς να είναι τόσο μεγάλο αγκάθι, αλλά έγινε διότι εκεί πλέον έχει εντοπίσει την προσοχή του και ο κύριος Τσίπρας και από τη Φέρδη και κομματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, mm. είναι τα ζητήματα των εργασιακών. Εκεί υπάρχει μεγάλη σύγκρουση με το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο Άλλη. και μεταξύ μας, για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά. Mm. Για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά, να μην υποχωρήσει σε αυτό το θέμα. Θα είναι καταστροφή για την οικονομία. Θα πάμε τη χώρα 25 με 30 χρόνια πίσω, δηλαδή από εκεί που ήρθαμε και ξέρουμε πού καταλήξαμε. Ζητάει ο Μπάμπη και ελπίζει το Διεθνές Ταμείο να κρατήσει γερά και να μην ενδώσει στα εργασιακά. Είναι η μόνη χώρα μέσα στην Ευρώπη, όχι ότι οι πάνε καλά, υπάρχουν παράθυρα, τα παράθυρα πιο μεγάλα από τι πόρτε, που δεν έχουμε συλλογικέ συμβάσει. Ή έτσι όπω γίνονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά ζητάει ο Μπάμπη. Απροκάλυπτο πια. Κανονικά. Έλε τώρα, εργασιακά ποτέ, ήταν ποτέ, ήταν ποτέ, ο κόσμος και βλακιστικά. κόσμο Λειτουργήσε ποτέ με προκάλυψη. Όχι. Αν κάτι έχει ζωτού πίσω, ότι δεν λειτουργήσε ποτέ με προκάλυψη. Απροκάλυπτο όμω κανονικά, δηλαδή, δεν είναι τελείω ομό, να ζητάει να μην έχουμε εργασιακέ σχέσει. Γιατί αυτό διευκολύνει ποιου. Τον εργαζόμενο. Τον ιδιοκτήτη. Τον ιδιοκτήτη δουλειά που θέλει να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο για να πάνε καλά τα. Πράγματα και να έρθει η ανάπτυξη γιατί στόχο όλων αυτών που γίνονται είναι η ανάπτυξη. Αποστολή. Πώς τελικά. Τι πώς. <laughs> θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Καταρχήν δεν θα έρθει. Ναι εντάξει. Δεύτερον και να έρθει θα είναι με μισθού. Α στη Βουλγαρία ε, χαρούμενα ευχάριστα ναι έχουμε. Ε, ε, αυξήθηκε ο βασικός μισθός στο 12% και έχει γίνει 380 λεύα Α, δηλαδή 195 ευρώ. Εντάξει, Αυτό έχουμε. είναι πολύ καλό. Για του Έλληνε είναι καλό. Δεν για του Βούλγαρου. Γιατί επειδή η Βουλγαρία είναι μέτρο σύγκριση, ανέβηκε εκεί ο μισθό. Άρα καλά προμηνύονται τα πράγματα και εδώ. 195 σιγά, σιγά. ευρώ. Ναι. Έχουν απαγγίστρωση από τον καπιταλισμό σιγά-σιγά. Ναι, δηλαδή, ναι. Φτιάχνουν το χρήμα από τι τσέπε τη κυβέρνηση. Όχι, εννοούσα χρόνια. ότι αν εκεί οι μισθοί Βουλγαρία που είναι να έρθουν έρχονται σιγά-σιγά εδώ, αν ανεξαρτήτω κυβερνήσεων, ξαναλέω. Ε, είναι πολύ ευχάριστο το ότι εκεί ανέβηκαν γιατί θα ανέβει γενικώ ο, ο μισθό. 195 ευρώ είναι ένα ποσό, νομίζω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πόσο έχει κοκακόλα στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω. Δηλαδή εδώ κάνουμε μποϊκοτάζε να πηγαίνουμε να αγοράζουμε από εκεί και από εκεί και Δεν ξέρουμε. Θε κάτι χιλιόμετρα μέχρι να πα και κάτι άλλο. να έχουμε. Βάλε διαφημίσεις Μάρι, και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Κάνουμε μια παρένθεση στα μνημονιακά, στι συμφωνίε και σε όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που βλέπουμε μπροστά μα. Θα πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πατέρα του Νικρομανού, τον κύριο Γιώργο Ρωμανού. Καλό σα, Γεια σας. Καλά είσαστε. Καλά. Πόσο γίνεται καλά. Ο λόγος που σας έχουμε, επειδή ο κόσμο δεν το ξέρει ο πολίτη, είναι ότι έκανε αίτηση ο Νίκο, ο γιος σας να βάλει το βραχιολάκι του περίφημο, ώστε να κάνει να ισχύσει ό,τι προβλέπει ο νόμος και καλύτερο. μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει στη Βουλή, αλλά αρνήθηκε ο ειδικό εφέτη ανακριτή. Έδωσε αρνητική απάντηση σε αυτό το αίτημα και έχει προκαλέσει ερωτήματα για ποιο λόγο ε, είχε γίνει τόσο μεγάλος θόρυφος, πριν πότε ήταν έξι μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώ. Θα ήθελα να σας κάνω λοιπόν να, να σας δώσω έτσι ένα σύντομο όσο γίνεται ιστορικό. Ε, όλοι θυμούνται θυμούνται τη, τη συνέβη το Δεκέμβρη, θυμούνται την απεργία πείνας. Ήταν μια απεργία πείνας ιδιαίτερα σκληρή και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεω. Ναι. Ε, Τι έχουμε, το τηλέφωνο. Ε, ε, ε, κάποιο ναι. ναι, ναι. Λοιπόν. Ε, Μετά από αυτό λοιπόν. Υποψηφίστηκε λοιπόν μια τροπολογία νόμου, σύμφωνα mm -hmm. με την οποία θα μπορούσε, όπω είπα και εσεί πριν, να περάσει έναν ορισ... του, ε, τεβλήση, δηλαδή, να περάσει ένα ορισμένο αριθμό μαθημάτων, τρία συγκεκριμένα, και στη συνέχεια, αφού τα περνούσε, να βγει και να πάει στα εργαστήρια, φορτώντα το βραχιολάκι και να παρακολουθεί. Τα Έδωσε τα μαθήματα, το Φλεβάρι εξετάσει για τα τρία μαθήματα. Έδωσε λοιπόν, πέρασε τα μαθήματα. Ναι και στη συνέχεια έκανε αίτηση για να βγει ναι. και στη συνέβη τώρα το εξή. Ξανά έγινε πάλι η ίδια διαδικασία, η οποία έχω την εντύπωση, έχω και οικονομία σίγουρα ότι κρατήθηκε μυστική. Η, η διεύθυνση της φυλακή, η κυρία Κοτσομιχάλη, ο εισαγγελέα τη φυλακή, δεν ξέρω τώρα ποιο από του δύο, το έστελε ξανά πάλι το αίτημα. Μιλάμε τώρα για το Μάρτιο. Ναι, ναι, ναι. τον Μάρτιο. Στον ανακριτή, ο ανακριτή το Μάρτιο το απέριψε και έτσι. Δεν βγήκε. Οι δικαιολογίε οι οποίε είχαν χρησιμοποιηθεί τότε ήταν ότι δεν υπήρχαν τα βραχιολάκια. Ε, κανείς δεν είδε εκείνη την απόφαση για να ξέρει τι έγινε. Λοιπόν, τώρα, την εξέλιξη 11 Μαΐου ξανακάνει άλλη ε, αίτηση ναι. προκειμένου να βγει. Και ξαναγίνεται ακριβώς... Με το βραχιολάκι το... έτσι, να βγει με βραχιολάκι. πάντα με το βραχιολάκι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που με το βραχιολάκι, δηλαδή επιτηρούμενος. Όταν λέμε επιτυρούμενος, ο χώρος μέσα στον οποίο κινείστε είναι πάντα υποέλεγχο. Ξέρουν που κινείσαν. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουν ακριβώς που κινείσαν. Λοιπόν, στέλνεται λοιπόν α, η διεύθυνση πάλι τη φυλακή, στέλνει ξανά πάλι, κάνει δηλαδή, δηλαδή θα βγαίνει τι γίνεται, και στέλνει λοιπόν το αίτημα, ξανά πάλι πίσω στον ανακριτή, στον ίδιο ανακριτή που απορρίπτει συνεχώ το αίτημα από τον περασμένο, κύριο Νικόπουλο, από τον περασμένο Προφανώ δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ε, Φαντάζομαι. Δεν είναι προσωπικό, αλλά εκ των υστέρων, εγώ βλέπω οπωσδήποτε υπάρχει και μια, ε, μια στάση. Α πούμε, εδώ θα πρέπει να, με κάποιο τρόπο να εφαρμόσουμε ε, το νόμο. Θα σα το εξηγήσω λίγο παρακάτω. Λίγο υπομόνια αν έχετε. Λοιπόν. Ε, και το αποτέλεσμα αυτή τη ιστορία είναι μια ανάρνηση του εφέτη ανακριτή. Που οπωσδήποτε δεσμεύει ξανά πάλι το Συμβούλιο τη Φυλακή και θα βγάλει και αυτό που να είναι αρνητική απόφαση. Ναι. Θέλω λοιπόν τώρα να σας κάνω έτσι ένα το πούμε, σχόλιο Τι στην ουσία είναι όλα αυτά Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν η απόφαση του Εφέτενα Κρητή ε, και της Διευθυσυλακής ακυρώνουν τη βούληση ολόκληρη τη διευθυνικής βουλή να δώσει λύση στο πρόβλημα έτσι όπως καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβρη ναι. Κάτι άλλο τώρα Προφανώ όμω θα πατάνε σε κάποια παράθυρο, νόμο, διάταξη. Ή, Φαντάζομαι. Πατάνε, πατάνε και είναι και αυτό που είπε χθε του Υπουργός, ότι θα διευκολύνει τελικά κτλ. Ότι δεν υπάρχει, λένε αυτοί τώρα, ότι δεν υπάρχει μια υπουργική απόφαση, mm -hmm. μια ερμηνευτική εγκύκλειο ή κάτι τέτοιο, mm -hmm. όπου θα του διευκόλυνε με κάποιο τρόπο να δώσουν mm -hmm. την, mm -hmm. την, την uh, δέωσαριστη. Υπάρχει μια δέσμευση τώρα... από το Υπουργείο ότι θα το δει. Έτσι Εί έχει είπε, βγει μια είπε ανακοίνωση. Δει, εγώ, είπε, είπε θα το δει, εγώ περιμένω. Ναι. Θα περιμένω ναι. να δω. Γιατί υποτίθεται ότι... η ελληνική πολιτεία και με τη συζήτηση εκείνο το βράδυ στη Βουλή όλε οι πτέρυγες πριν Χρυσή Αυγή και νομίζω και Νέα Δημοκρατία με κάποιο τρόπο και Πασόκ και Κουκουέ και Συνασπισμό και Διμάρ, τότε στην τότε Βουλή την προηγούμενη είχαν πει ότι πρέπει όποιο κρατούμενος θέλει να σπουδάσει η ελληνική πολιτεία να ναι. του δίνει αυτά που πρέπει για να σπουδάσει. Τέλο. Νομίζω και ναι. φροντίσαν και τα βραχιολάκια και ναι. όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Νομίζω ήταν ομόθυμη τότε η απόφαση, η άποψη και ήταν κάτι Ακριβώς. καλό έμπας περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε το. Κοιτάξτε, έχω νομίζω όμως ότι εδώ τι, τι, τι, ποιο είναι το, το βαθύτερο νόημα, πούμε, του πράγματος για μένα. Είναι ότι, εντάξει, είμαστε μέσα σε μια κρίση, ας πούμε, οικονομική που πάρα πολύ σοβαρή ε, αλλά κυρίω η κρίση είναι μια κρίση νομιμότητας. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αφήγηση. Δεν έχει αφήγηση, δεν έχει μύθο, δεν έχει λόγο. Υπάρξεις. Οπότε, οπότε σιγά, για, σιγά. Να για να κερδίζεται η, η νομιμοποίηση, χρησιμοποιούνται αυτέ οι οριακέ, νομότυπε, έτσι το θεωρώ εγώ, βίε. Αυτή η οριακά νομότυπη βία. Αυτό γίνεται. Ναι. Και που δεν έχει από κάτω ούτε καμιά στάση ηθική και μάλλον λειτουργεί σαν ένα είδο αυτοσκοπού για να αποδείξει. Ποιος ελέγχει τέλει, το κοινωνικό σώμα. Θα κάνετε, θα προσφύγετε τώρα παραπέρα στα Βέβαια. νομικά ή τι περιμένουμε για να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Θα προσφύγουμε στη μια συνέχιση διαδικασίας νομική mm -hmm. και περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις, τις αντιδράσεις και από το, φυσικά και από το Υπουργείο. Ναι. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άσχεμαστε καλά με την κυρία Κουστοπούλου, πρόεδρος σήμερα τη Πουλής Έδωσε, έδωσε σκληρή μάχη. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο το βράδυ που σα λέω ήταν πρωτοπόρο, Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι η απραξία και τόσων μηνών κτλ. Ότι στο πίσω μέρο του μυαλού του είχαν κάποιο λόγο άλλο, ή μια ψηφοφορία ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ο σκοπό του ήταν ακριβώ τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των κρατουμένων ναι. να γίνονται σεβαστά. Ε, και, και περιμένουμε να το δω έπρακτα. Περιμένουμε είναι... όλοι, περιμένουμε. Α, περιμένουμε α, και, και την απόφαση του Υπουργού γιατί έχει δεσμευτεί με κάποιο τρόπο και μια ανακοίνωση που βλέπω ότι κάτι θα κάνει να το ρυθμίσει με κάποιο τρόπο. Εδώ είμαστε πάντως, αν ναι. χρειαστεί κάτι άλλο, ε, ναι, ναι. να τα ξαναπούμε. Α, Τουλάχιστον δεν δε το δε στοιχίζει, δεν είναι μνημονιακή προϋπόθεση, δεν είναι στα πλαίσια της α, συμφωνίας δε δε όλα σημεί. αυτά. Ναι. Α, ακριβώς την Άλλο το αντίθετο, υπάρχει. θα τα ναι. θέλω ΣΥΡΙΖΑ για ξεκαρφώματα, αλλά ούτε αυτά δεν κάνουν, ναι. Ούτε αυτά, δυστυχώ. Καλά, να, δεν ξέρουμε όμως... τι δεσμεύσει έχουν. Με τον το ξηρό είδες τι έγινε ναι, ναι, ναι. με του <laughs> Αμερικάνου. Σωστό και αυτό. <laughs> Μπορεί να παίζουν κι άλλα από κάτω. Δεν ναι. Ναι. νομίζω ότι οι Αμερικάνοι τώρα ενδιαφέρονται για αυτό τόσο πολύ. Όχι, το... αλλά. Δεν και ποτέ τι. Αλλά κανεί δεν ξέρει. Κανεί δεν ξέρει, όντω. πρόβλημα. Να πω όμω και κάτι ακόμα. Ότι εδώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, οι πολιτικοί κρατούμενοι τελικά έχουν πληρώσει ήδη ακριβά τις αυτερεσίες, τις παρανομίες της πολιτικής ελίτ που γίνανε με την ανοχή, να πούμε, από κάτω της, uh, της δικαιοσύνης. Mm -hmm. Η οποία εν τέλει, όντως, ευθύνονται, λέει, λέει, λέει τη χώρα. Mm -hmm. Αυτό συνέβη. Μεγάλη Επίσης. κουβέντα είναι αυτό. Αφήστε το, θα πρέπει να το συζητήσουμε αναλυτικά. Η ελίτ, δηλαδή, η πολιτική ναι. και ποιο πληρώνει τα λάθη τη. Οι κρατούμενοι, να ναι, σίγουρα. Να δείτε οι έξω. Μάλλον, ξέρετε οι απ' έξω τι πληρώνουν λόγω πολιτική ελίτ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ, κύριε Ρωμανού. Να, να πάνε όλα καλά. Είμαστε εδώ. ότι χρειαστεί ξανά ο πατέρα του ναι. Νίκου Ρωμανού, ο κύριο Γιώργο Ρωμάνο. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Ακούσατε, δεν μπορεί να βγει έξω ακόμη και με το βραχιολάκι παρά το ότι έχει κάνει την αίτηση και πληρεί του μέχρι τώρα κανονισμού που έχει επιβάλει η <Τοξι> το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, <Γυ> της συνεννόησης, <Γυ> της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. <Γυ> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Αξίες και Ευρώπη. Το ανέκδοτο τη εποχής, όχι των ημερών, λέει εδώ ο Θεοδωρής Μπουνουέλ. Στο Twitter. Αν ακούσετε αυτή τη στιγμή την Ελληνοφρένεια, καταλαβα... εννοεί πριν και τον πατέρα του Ρωμανού, εννοεί, καταλαβαίνετε ότι από σήμερα αρχίζει επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και από τα αριστερά. Τώρα ακού πρώτη φορά, Παλκάρη. Καταρχήν δεν είναι επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τα αριστερά ούτε από τίποτα. Είναι επίθεση χρητική. στην κυβέρνηση, στην κάθε χρητική. κυβέρνηση, να σου το πω και πιο έτσι, στην κάθε εξουσία. Η οποία παρά τι καλέ προθέσει που και αυτοί εδώ είχαν και παρά τις συμπάθεια που έχουν ακόμη στον κόσμο γιατί είναι άφθαρτοι και κ.κ., φέρνουν αυτού του νόμου που φέρνουν. Και συζητάμε, ενώ θα σκίσαμε τα μνημόνια, συζητάμε να μάτσο φόρου. Εσύ έβγαλε καλά το Σαμαρά όμω. <laughs> Ότι σ' αρέσαν που... τα προηγούμενα. Είπα εγώ αυτό. Δεν ναι, ξέρω. Δε αυτό κατάλαβε ο κόσμος Στη... Και αν αυτό κατάλαβε ο κόσμος αυτό είπες ε, ν, Μάλιστα. Και <laughs> θα απολογηθώ εγώ σε αυτό που κατάλαβε ο κόσμο. Γιατί... Το πάνε δύο. Άμα το πάνε δύο ισχύει. Λέει εδώ ένα πουντο. Ότι θα χειροκροτούσε το σχέδιο. Σαμάρα δεν το πιστεύω. Γεια σα, αριστερή του κόλλου. Είπαμε εμεί αυτό το βούτσι βάλαμε παλικάρι, το δικό σου βάλαμε. Επίτοπε, εμεί λέγαμε αριστερό. Έχω και το Μητρόπουλο, αλλά δεν χωράει. Έχει λίγο η ένια, λίγο ξεφτιλιστή, μα λένε αριστερό. Ναι, ναι όχι αριστεροί δεν είμαστε. Όχι αριστεροί. Δηλώσει. Είπε αριστερή του κόλου. Κόλου αριστερή. Α, κόλου αριστερή. Όχι, δεν είπε, η αριστερή, βάλει μπροστά. Α, σε έχουν άλλα πρωτεία σε αυτά. Αυτοί είναι σοκαρισμένοι από τα χαστούκια που έρχονται και του φόρου, τα πιστεύουν και του φθέω καθρέφτη. Κοίτα, ποιο, ο Βούτση είπε ότι το ΜΕΛΧΑΡΤ και όχι το Μητρόπουλο. Να βάλουμε και το Μητρόπουλο να τα ακούσουν. Βάλει το Μητρόπουλο φρόμικα, τώρα. Φρόμικα Εγώ, αυτοί τα μητρόπουλο. λένε το πρωί και ότι έχουμε προλάβει. Δεν δε Όλοι το λένε. Βάλει το Μητρόπουλο. Μα μέχρι τώρα το ΕΚΑΣ δεν είχε αμφισβητηθεί ούτε όταν συνεζητεί το, το σκληρό ΜΕΛΧΑΡΔΟΥΒΕΛΙΕ. Η αύξηση των 4.500 ετσίμων στα 6.000 που θα αποκλείσουν τις μισές γυναίκες μελλοντικά από τη σύνταξη και τους μισούς νέους σήμερα ασφαλισμένους θα στερήσουν τη σύνταξη, δεν είχε διανοηθεί να το θέσει και η προηγούμενη κυβέρνηση παρά την ακροτάτη εκδοχή του Μέλη Βελιάρα, κυρία Τσαπανίδου, μην έχουμε αυτά αυταπάτες, όχι δεν θα περάσει, αλλά δεν θα αναλάβει κανένας να εισηγηθεί να περάσει. <Το> Ότι το Μέλιχαρδούβελι σε σχέση με τα πακέτα των Ευρωπαίων, τον, το πακέτο χθες ε, είναι καλύτερο, είναι και αντικειμενικό και το λένε στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί το λένε όμως. Επειδή θα τραβηχθεί στη, σε βάθος ημερών πίσω, ε, για να λένε ότι να νικήσαμε δεν πέρασε το Μέλιχαρδούβελι, πέρασε η, η, η ρεαλιστική λύση δική μα που επίσης είναι χάλια. Γιατί αυτό... Δεν μα είχαν πει ότι βγάλετε μας στις 25 να βάλουμε φόρου και, και συζητάμε φόρου. Υπονοώ ό,τι θέλω ο και εννοώ ό,τι θέλω. Τώρα και καθαρά δεν υπονοώ. Λοιπόν, ποτέ. εδώ φίλο πολιτικό. Κοροϊδεύουν καλά. την κοινωνία. Υπάρχει πιο καθαρά από αυτό. Λέτε πιο φίλος. καθαρά. Μένα. Δεν είναι κοροϊδία. Βγάλεμε να σκίσω το μνημόνιο και θα διαπραγματευτώ και μιλάμε μόνο για φόρου. Και το χρέο για το οποίο υποτίθεται γίνονται όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε σε μισή παράγραφο. Ποια είναι το κέρδο τη Ελλάδα. Για παίρνουμε σιγά, ντε να δεχτούμε. Εγώ θα έλεγα yes. ότι με αυτού δεν διαπραγματεύεσαι. Με λύκου δεν διαπραγματεύεσαι, αν είσαι και πρόβατο και μάλιστα Τώρα. αδυνατισμένο. Θα κάνουμε μονομερεί ενέργειε. Να σου να... πει, τι θα κάνει, Μονομερεί ενέργειε. Τι μονομερεί ενέργεια. Θα διαγράψουμε ενέργειες. το χρέο. Πότε, Όταν. Τι ώρα να μου πει να ραφτώ. Όταν. Άντε, Λέει ένα φίλο <laughs> εδώ, έχουν κρατήσει <laughs> σαν τον Άδωνο ή ο Κώστα Μάνο. <laughs> το όνειρό <λέτε>. μα <laughs> είναι. Δεν συμφωνούμε <laughs> με όλα, αλλά α δούμε πρώτα κάτι. Λίγη ομοφωνία δεν βλάπτει. Δεν κατάλαβα. Τι είδε προτε να περιμένουμε. Τέσσερι μήνε τα θέλετε όλα. Όχι θέλουμε, όχι, θέλουμε τίποτα. Ομοφωνία. Να δούμε κάτι. Λοιπόν, τι να δούμε, δεν βλέπει τι έρχεται. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις, γιατί έχει κι άλλες και εδώ είμαστε. Όσες διαφημίσεις πια. Πάρα, πάρα πολλές. Πάρα πάρα πια. Καπιταλισμός. καπιταλισμός. Κάτσε γιατί μου ήρθα να μείνουμε τώρα και κλαίω. <laughs> Βάλε διαφημίσεις. <laughs> Πρέπει να ρωτήσω. Τι Γιατί κλες. Μου ήρθε μήνυμα. <σχελίου> Έχει γενέθλια ένα φίλο και. Είναι τη μόδα. κλαίω. Να είσαι σε ραδιόφωνο και να κλες. Γιατί να το λέω. Μου ήρθε μήνυμα. Κάλαμε κάθε μήνυμα κλε. Γενεθλίων. Α, εντάξει, άμα είναι γενεθλίων. Είχα ευχηθεί <σχελίου> και μια <η> απάντηση. Εντάξει, σταμάτα τέλο. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορεί. Δεν μπορεί και κάμερα. Εσχρό. Λοιπόν, εδώ λέει ένα φίλο ότι είσαι ένα μακάκα κνήτη και μισό. Κνίτης δεν είμαι. Ε, με, με, κνίτης ναι, να είσαι μέχρι τα 25, Είμαι που σε 32. Είμαι όλο το υπόλοιπο. Τι να είσαι κνίτης. Ανάμισης δηλαδή. Ανα, ανάμισης, όπως ναι. το λέγανε και παλιότερα. Λοιπόν, ε, τι άλλο λένε εκεί οι φίλοι μας. Είχα ζωμάριστο ότι να λένε η ΣΥΡΙΖΕΙ. Έχει Τα γραφεία τύπου στείλαν να... Κάνε μια εμπειριστική στο ΣΥΡΙΖΑ το είδες Όχι, oh, δεν το, Κάτι το είδα. Χαρτίδα το πρωί ένα τέτοιο την καζάκι. Δεν το το λίγο πατάστα να διαγώνει. Δεν σχολή σχολή σχολή. Δεν <laughs> προλαβαίνει. Ο ο ο ο θα βάλει το Σόιμπλε. Ναι, ναι, ο ο ο ναι. Σχολή. Σχολή. Ε, όλο αυτό που λέγαμε ότι η Μέρκελ είναι κατά του Σόιμπλε, ο Σόιμπλε mm. είναι κατά της Μέρκελ και είναι δύο διαφορετικοί. Και εμεί πηγαίναμε τη Μέρκελ που είναι καλή. Αυτό το χαρτί το κάνει, έτσι. Ναι, γιατί ήταν Είναι ο κακός και ο καλός. Εμείς τα κοιμιάσαμε με τον καλό για να έχουμε καλύτερη μεταχείριση και θα μου μπορούν να βγουν και να πούνε και να φαντάσουν να ήταν ο Σόιμπλετ ή θα, θα πάλι 30. Και, 30%. και Πάλι 30%. Επίσης, να πάμε στην Αγρύπνια, να ανέβουμε Θεσσαλονίκη. Κάνει η Αγρύπνια ο άνθιμος. Για το gay pride που Επί θα γίνει αγρή, Ξέρεις γιατί θα ξενυχτήσουν όλο το βράδυ δεν τους, παίζουμε, δεν τους πήρα στην παρέλαση γιατί Για να βλέπουν απ' έξω τι γίνεται α, α, τους α, πα, πα. <laughs> Ανοιχτά παράθυρα Έλα παιδιά τέτοια. Ο άνθιμος είναι ικανός να πάει στην παρέλαση Για να την καταγγείλει και καλά ξέρεις, για να... Θέλει να δει μια παρέλαση ρε παιδί, παιδί μου Θέλει να δει μια παρέλαση και σου λέει. Νομίζω πιο πολλά χρυσά και κοσμήματα φοράει ο άνθιμο παρά. ανέβει σε άρμα ο άνθιμο. <σομήνε> <σομήνε> χαμό θα <στα σομήνε> γίνει. Χαμό, κανονικά. Στο Gay Pride τόσα κοσμήματα πάνω okay. δεν φοράει. <σομήνε> δεν έχω. Άντε, καλά, καυτό σορτσάκι, <σομήνε> όχι, όχι, Που ναι. και μέσα από ταράσα δεν ξέρω και τι γίνεται. Σου τι ότι βλέπω στο Gay Pride. <σομήνε> ναι, δεν μπορούμε <σομήνε> να Μέσα από ταράσα δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Τελειώσαμε, Μάριο. Φύγαμε. Είναι το εγκόλπιο να πάμε. Θα πάμε και με αυτό. Λοιπόν, σα αποχαιρετούμε έτσι πάλι με κάτι λόγια ωραία για να μην τα ξεχνάμε και πάμε στο μαγκαζι. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό το κεφάλαιο, οι τραπεζίτε, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στη καταστροφή. Και εν τέλει το δίλημμα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών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 Η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζιτών, αλλά και της φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνική περιθωριοποίησης. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που αραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά αυτό σημαίνει αποδοχή ηλίθιων και απάνθρωπων πολιτικών που μας υπαγορεύονται, από τους σημερινούς αυτοκαταστροφικούς ηθήνοντες τις Ευρωζώνης. Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσει. Θες, αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας.